Λέξη κατανόηση με άλλη λέξη, έννοια κατανόηση με λέξη σημάδια κατανόητο. Διάγνωση, συνταγή Κάδος δίπλα δέντρο, βλέπω δέντρο, σκαρφαλώνω Κάνω υπολογισμού με το χέρι έτσι αόρατα 7 συν 972 συν 32 συν 65 πλην ανάμνηση Ίσον <σκάρυξη> ανάμνηση Όχι ρε δεν πιάνει αυτό, στόπα, δεν κάνεις πράξεις Να κάτσε κάτσε, βασικά <σκάρυξη> όχι δέντρο, αλλά πτέσπα να ας τώρα Αλλά ναι φορά, ναι φορά,